1, 3, Ο άνθρωπος μας που σε πιστέψαμε, εγώ εικόνα σου έχω μέσα στο, στο δωμάτιο που κοιμάμαι. <Τι> Στο, στο δωμάτιο που κοιμάμαι Και έχεις και μας βγάζεις μαζιόμιους από την εκκλησία Γιατί είναι Κυριακό ε? Γιατί είναι Κυριακό Τι έγινες μασόνος Στα κουμπήσαν οι Εβραίοι Κυριακό Σα κουμπίσαν του Μικρό τόπο είμαστε, μικρό λαό, αλλά χωράμε πολύ μεγάλη λιθιότητα ακούσαμε ένα μικρό δείγμα από ένα συμπολίτη μα οποίο είχε την εικόνα του Κυριάκου στο δωμάτιό του που κοιμότανε Να κοιμάσει δηλαδή το βράδυ το μεσημεράκι και να έχει από πάνω σε μορφή εικόνα στον Κυριάκο Μισοτάκι. Το ξεπερνάμε αυτό. Ο ίδιο άνθρωπο λοιπόν ένιωσε μεγάλη απογοήτευση επειδή κλείσαν οι εκκλησίε για του γνωστού λόγου και θα κλείσουν και το Πάσχα, και τα αποδίδει όλα αυτά στου μασώνου, του Εβραίου, με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται αυτέ οι λέξει, αυτέ οι, οι έννοιε, βεβαίω χωρί να γνωρίζει χωρί να μπορεί να συνδυάσει ότι και των Εβραίων οι εκκλησίε είναι κλειστέ και η λατρευτική χώροι πολλών δογμάτων. Θρησκευτικών και άλλων είναι κλειστά. Όλα είναι κλειστά. Δεν είναι μια συνωμοσία κατά τη Ορθοδοξία. Είναι όλα κλειστά. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Και ενώ ακούγαμε αυτό το πολύ ωραίο ηχητικό και το επιλέξαμε να το βάλουμε στην αρχή, είδα και η είδηση θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε ο Υπουργό Υγεία του Ισραήλ, Ιακόβ Λίτσμαν. Είναι αυτό ο άνθρωπο. Δεν ξέρω να το είχατε δει πριν λίγε εβδομάδε. Είχε δηλώσει ότι ο, ο κορονοϊό είναι μια θεϊκή τιμωρία για την ομοφιλοφιλία. Και τελικά είναι και ο ίδιο φορέα, όπω και η σύζυγός του, ο οποίο μετά, αφού είχε δηλώσει ότι όλο αυτό είναι θεϊκή τιμωρία για την ομοφιλοφιλία πήγαινε στη συναγωγή, πήγαινε σε διάφορε συγκεντρώσει εκεί με άλλου ανθρώπου, συγχρονιζόταν με κόσμο και βγήκε η είδηση ότι είναι θετικό και αυτό και έχουν μείνει όλα αυτά εκρεμοί, αυτά τα οποία είπε, αυτά που λέει εδώ δικό μα, οι θρησκολυψίε που λέμε, η βλακία που υπάρχει μέσα στο μυαλό πάρα, πάρα πολλών ανθρώπων. Τι κάνει ο Κυριάκο είναι το ερώτημα, αφού τον είχε εικόνα και τώρα πια δεν τον έχει ω εικόνα ο κύριο, φαντάζομαι έχει πετάξει την εικόνα. Ο Κυριάκο ω ον, κανονικό πολιτικό ον, επισκέφθηκε χθε το νοσοκομείο Σωτηρία. Αυτέ οι επικοινωνιακέ βόλτε που γίνονται. Εκεί λοιπόν μίλησε και τι είπε ο δικό μα ο Κυριάκο, ότι οχυρώνει τα νοσοκομεία, όπω θα ακούσετε τώρα, όχι για αυτή την πανδημία, αυτή την ξεπεράσαμε, για την επόμενη. Και βέβαια να σας πω ότι δεν θα αφήσουμε, αφήσουμε αυτήν την κρίση να πάει εντό δεκαετμένη. Είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω με να ετοιμαστούμε για την επόμενη για την επόμενη πανδημία, οπότε αυτή έρθει. <Συσκή> Μπορείτε να μου πείτε, αν του κόψουμε και τι χρώσει, πώ θα ζήσουν οι τράπεζε. <γιλίμι> <γιλίμι> <γιλίμι> πώ θα ζήσουν οι τράπεζε. <γιλίμι> Για την επόμενη πανδημία, όποτε αυτή έρθει. Οχυρωνόμαστε για την επόμενη πανδημία όποτε αυτή έρθει. Ο Κυριάκος Μτζοτάκη του λέει: Δεν τα, έχουμε τα νοσοκομεία τέλειω έτοιμα για τώρα, αλλά για την επόμενη θα είναι όλα μια χαρά. Οπότε, με το σκεπτικό ότι πανδημίε έχουμε κάθε 100 χρόνια, μπορεί να έρχονται και νωρίτερα τώρα με όλα αυτά. Δεν ξέρουμε για τα επόμενα 100 χρόνια, στα επόμενα μάλλον 100 χρόνια, είναι έτοιμη η χώρα, οχυρωμένη από το Σωτηρία και τα άλλα νοσοκομεία. Πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν πάμε μόνο εκεί καλά. Εδώ έχουμε δώσει ένα πακέτο μέτρων. Προς το λαό η κυβέρνηση δηλαδή το έχει δώσει από τους φόρους μας και από άλλα διάφορα πάρα πολύ σημαντικά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τα αποθέματα, τα μαξιλάρια, τα σεντούκια και όλα τα υπόλοιπα. Όπως λέει λοιπόν η βούλτεψη, όλο αυτό που δόθηκε στο λαό είναι ό,τι καλύτερο ότι καλύτερο έχει δοθεί σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες του πλανήτη. Ε, η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο. Μπράβο. Είναι πρωτοφανέ. Όλα τα άλλα προγράμματα yeah. είναι κατώτερα. Ακούστε με, μη με Ακούστε με, μη με διακόψτε. Yeah. Το 50% είναι εγγύσεις στον κόσμο. Πορτογαλία. Λοιπόν, μην κάνετε την προπαγάνδα των αριθμών και μην με διακόπτετε. Η Πορτογαλία δεν έδωσε τίποτα. Έδωσε μόνο εγγύσεις. 9,2 δις. Μην μου λέτε πράγματα που δεν Ρεδόμαστε ισχύουν. Ή... Που λέμε, Σας κύριε παρακαλώ. Πιέδομα. Κύριε Παπαδόπουλο, κάντε μου τη χάρη. Ο Σάξης Παπαδόπουλο ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. στο τηλέφωνο έλεγε στα δικά τη. Δεν ήθελε καθόλου από πάνω να μιλάει κανεί και... Μα είπε αυτό, μα πληροφόρησε, μα ενημέρωσε γιατί κάνει διεθνέ ρεπορτάζ, όπω έλεγε προηγουμένω, ότι το πακέτο που έχει δοθεί, όλα αυτά που ζούμε, είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ούτε Γερμανία, ούτε Ολλανδία, τα είπαμε και προηγουμένω, ούτε Γαλλία, τίποτα, καμιά άλλη χώρα, ούτε η Πορτογαλία πολύ περισσότερο. Σαν την Ελλάδα, αφού αισθανόμαστε τόσο τυχαίροι που υπάρχει ο κορονοϊό, για να πάρουμε το καλύτερο πακέτο, η χρεοκοπημένη Ελλάδα, 10 χρόνια με τα μνημόνια, και παραμένουν τα μνημόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι έτσι αλλιώ, δεν έχει πάρθει τίποτα πίσω. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ευχαριστημένη η κυρία Βούλτεψη και όλοι εμεί. Και όλοι εμεί έχουμε μια αγωνία, είναι η αλήθεια. Όχι, τι θα γίνει με την αρρώστια, πώ θα τα βγάλουν πέρα οι τράπεζε. Γι' αυτό ακούμε κάθε μέρα αυτή τη δήλωση του Αδόνιδο Γεωργιάδη, ότι πώ θα ζήσουν οι τράπεζε, πώ θα ζήσουν οι τράπεζε. Περνάμε τώρα σε ενημέρωση πολύ σοβαρή, όπω το επιτάσσουν οι συνθήκε των ημερών. Όλα αυτά τα γεγονότα που είναι καταγιστικά. Περνάμε λοιπόν σε σοβαρή ενημέρωση. Ε, δίνουμε, στο, το, δίνουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Βαγγελάτο. Τώρα οι κομμόσει έχουν διαφορετική εκδοχή και διαφορετικό τρόπο. Ε, αν μένετε μέσα στο σπίτι, κουρευτείτε, δεν κουρευτείτε, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Καλό πράγμα δεν είναι. Όταν είναι να βγείτε, θα πρέπει να κουρευτείτε. Αν όμω είστε, σαν τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό μα εκπρόσωπο. Υπάρχει ένα ζήτημα, διότι πρέπει να βγαίνετε, να κάνετε ενημέρωση, να δίνετε συνεντεύξεις. Έτσι λοιπόν ο κύριο Πέτσα επιστράτευσε τη σύζυγό του. Άλλο ένα καλό παράδειγμα. Η κυρία Πέτσα, λοιπόν, εκτό από πάρα πολύ καλή σύζυγο, αποδείχθηκε και ικανότατη στην κομωτική Κούρεψε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό το είδαμε πριν από δύο ημέρε. Και τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Γιατί εδώ φάνηκε η διαδικασία. Όπω την ανάρτηση την έκανε ο ίδιο ο κύριο Πέτσα. Έτσι λοιπόν, ξυπνήσαμε το Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε στα social media. Το κάνουμε λόγω αρρώστια, λόγω δεν ξέρω τι. Και βλέπουμε τον Πέτσα, ο οποίο σύμφωνα με την μέχρι τώρα παρουσία του. Σοβαρό μάλλον τον έλεγε. Αν και κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν είναι εύκολο κυβερνητικό εκπρόσωπο να κρατηθεί σοβαρό, γιατί ένα ψέμα θα του φύγει. Μια μπαρούφα, μια μεγέθυνση, όλα αυτά συμβαίνουν. Παρόλα αυτά, ένα άνθρωπο που δεν γελάει πολύ έτσι βλοσιρό, μετρημένο, μπαίνει βγαίνει, ακόμη και στα κανάλια αυτά που είναι να πει, μετράει τι λέξει του και βλέπουμε είχε ανεβάσει δύο-τρει φωτογραφίε από το σπίτι του, κάθεται εκεί στον κύπο και τον κουρεύει η γυναίκα του. Για να μα δείξει ότι δεν πάει στο κομματίριο. Ή δεν έρχεται ο κομωτή ή η κομμότρια σπίτι του, που τι θα συνέβαινε αν συνέβαινε το ένα ή το άλλο, και αλλιώ ψιλολειτουργούν όλα αυτά με κάποιο τρόπο. Αλλά ήθελε να δείξει ότι μένουμε σπίτι, ήθελε να δώσει το παράδειγμα, γιατί θεωρεί ο ίδιο ότι είναι influencer, επηρεάζει δηλαδή ανθρώπου. Αυτή είναι η, η καλύτερη παγίδα όλων αυτών των επωνίμων διασύμων πολιτικών, καλλιτεχνών και TV περσώνων. Νομίζουν ότι ό,τι κάνουν αυτοί θα το ακολουθήσουν χιλιάδε, εκατομμύρια από κάτω. Έτσι λοιπόν και ο κ. Πέτσα ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Μέχρι εκεί γελίο το πράγμα. Νομίσαμε ότι θα σταματούσε Αλλά έρχεται το του Ευαγγελάτους χτες στο, Στην εκπομπή του το απόγευμα στο Μέγγα Και βάζει τη φωτογραφία Πριν και μετά το κούρεμα Και κάνει σύγκριση πως ήταν πριν ο Πέτσας Και πως είναι μετά το κούρεμα Ο Πέτσας Και τώρα να δούμε τα αποτελέσματα Γιατί εδώ φάνηκε η διαδικασία όπως την ανάρτηση την έκανε Ο ίδιος ο κύριος Πέτσας Εδώ λοιπόν είναι ο κύριος Πέτσας της προηγούμενης εβδομάδας Γεγ yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Εδώ λοιπόν είναι ο κύριο Πέτσα της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν να Δεν να Το άφηλε το κούρεμα. Και εδώ είναι ο κύριο Πέτσας κουρεμένος από τη σύζυγό του. Πολύ Δυο χαρές, όχι μία. Μπράβο, πραγματικά. Πολύ ωραίο στυλ. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, νομίζω ότι μέχρι που δεν ξαναχρειάζεται κούριο. Νάτε τε στι σατυρικέ εκπομπέ. Να τε στι εκπομπέ. Βάζει τον Μπέτσα γεγέ γε και βάζει τον Μπέτσα κουρεμένο και κάνει τη σύγκριση δημοσιογράφο, έτσι έπρεπε. Είναι και αυτό στοιχείο ενημέρωση. Μην γελάτε. Είναι στοιχείο ενημέρωση. Όλοι θέλουμε να δούμε τον Μπέτσα ακούρευτο, να πέφτουν τα μαλλιά μπροστά στα μάτια, να μην βλέπει που είναι το μικρόφωνο να εκπροσωπήσει ορθά την κυβέρνηση. Είναι και άριστο, να μην το ξεχνάμε. Και αμέσω μετά, αφού τον έχει κουρέψει η γυναίκα του, πώ είναι με το μαλάκι καρφί. Πάνω. όπως είναι συνήθω ο κύριος Πέτσα. όλο αυτό ήταν στοιχείο ενημέρωσης, ανάλυσης και γνώμη μέσα δεν είναι μόνο πάρτε την είδη ξέρα έχει και γνώμη ότι έγινε πολύ ωραίος μπράβο στη σύζυγο, είναι και καλή σύζυγος που το ξέρουμε αυτό δεν το ξέρουμε έτσι είπε είναι και καλή σύζυγος, είναι και καλή κομμότρια. όλα μαζί λοιπόν τα μάθαμε χθε. θέλω να πω η κλεισούρα έχει και τα καλά τη. ότι μαθαίνεις πράγματα που δεν περίμενε ποτέ Ότι θα σου συμβούνε, ότι θα τα μάθει. Και είχε και μια περιέργεια τι ακριβώ κάνει ο πέτσα όταν είναι σπίτι του. Η αντιπολίτευση υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ χθε ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων απείρων δισεκατομμυρίων. Φαντάζομαι όπω τη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αυτό, όταν έρθει η ώρα θα το εφαρμόσει. Ε, κανένα κανάλι δεν το πρόβαλε όπω θα έπρεπε. Μπαρούφε λέει ο ΣΥΡΙΖΑΙ όπω πάντα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβληθεί από τα μέσα ενημέρωση γιατί είναι ένα κόμμα που στι εκλογέ πήρε 30 τόσο, Αφιερώνει λίγο χρόνο, κάνει και κανένα live, live, έχουν παρελάσει όλοι οι γιατροί καθηγητές από όλα τα νοσοκομεία του κόσμου, χρήσιμοι δεν λέω, αλλά έχει μια αξία να ακούσουμε τι λέει και αυτό το κόμμα που ξαφνικά και το λέμε εμείς εδώ που χαρακτηρίζουμε όλα αυτά που λέει αυτό το κόμμα τι περισσότερες φορές μπαρούφες, ανεδαφικά, δισεκατομμύρια στη σειρά για να εντυπωσιάσουν χωρίς κάποια ουσία και όλα τα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά έχει λόγο είναι αντιπολίτευση Που όμω, όπω λέει η συντρόφισσα Σοφία Βούλτευση, δεν είναι ωραία αυτά που λέει η αντιπολίτευση και πρέπει η αντιπολίτευση να λέει άλλα πράγματα και φαντάζομαι θα εννοεί αυτά που η ίδια λέει ω κανονικά. Κυρία Βούλτευση, ελάτε κύριε Παπαδόπουλο, μια φράση 30 δευτερόλεπτα κλείσαμε. Γι' αυτό ανακοινώσαμε ένα ολοκληρωμένο ολιστικό πρόγραμμα. Όστε να ανταποκρίνουμε. Αυτό γίνεται και... κύριε Παπαδόπουλο. Δεν περιμέναμε τώρα το πλανήτη μα πρόγραμμα. Να μιλάει το και αντιπολίτευση, κυρία Βούλτευση. είναι εδώ, έχει ψηφιστεί από το λαό. Πρέπει να μιλάει και αυτή. Δεν μπορεί να Μα τη θυμόστημα. Ναι, αλλά έχει να πει άλλα πράγματα. <τέλι> ναι, αλλά έχει <λίγει> να πει <-toddy> άλλα πράγματα. <ΛΣ5> Δεν τη άρεσε να τη αυτά που λέει αντιπολίτευ να πει άλλα πράγματα. Είναι ωραίο ότι η να λέει άλλα πράγματα κυρίως αυτά τα πράγματα που λέει η συμπολίτευση. Δεν γίνεται τώρα να λέει άλλα. Δεν είναι σωστό. Βγήκε από τα ρούχα τη και είναι λογικό. Με το χαρδαλιά περνάμε πάρα πολύ καλά για του γνωστού λόγου που έχουμε αναλύσει και χτε και που αναλύονται στα social media κυρίω και στα υπόλοιπα media. Ο οποίο χαρδαλιά ήταν δήμαρχο παλιά, νομίζω είχε ανακατευτεί και με την περιφέρεια. Τώρα είναι υπουργό πολιτική προστασία, την πιο κρίσιμη στιγμή τη πολιτική προστασία. Νομίζω το βρίσκει και ο ίδιο στον δρόμο. Χτίζει δηλαδή προσωπικότητα, χτίζει στυλ φτιάχνει μέσα του δομή, ένα χαρακτήρα και πώς γίνονται όλα αυτά παίρνοντας δανιζόμενος από τους μεγάλους από τους μεγάλους ηγέτες, από τους μεγάλους του πνεύματος παίρνεις τσιτάτα, παίρνεις σκέψεις όλα αυτά τα συνδυάζεις με κάτι δικό σου και έτσι φτιάχνεις μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα από ποιον μεγάλο δανείζεται ο Χαρδαλιάς ε, πράγματα Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά για μία ακόμη φορά Ότι ο Απρίλη θα είναι ο πιο δύσκολο, αλλά και ο πιο κρίσιμο μήνα. Ο Απρίλιο θα είναι ο πιο κρίσιμο μήνα. Γι' αυτό όπω <συλίου> αν χαλαρώσουμε, δυστυχώ θα το πληρώσουμε. <συλίου> αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε. Όπω είπε ο πρωθυπουργό, <συλίου> είμαστε μια δημοκρατία τη πυθού. Είμαστε μια δημοκρατία τη πυθού. Μιώθα <συλίου> την ανάγκη να κλείσουμε μια φράση του προθυπουργού. <συλίου> Δεν είμαστε στην αρχή του τέλο, είμαστε στο τέλο τη αρχή. Έτσι, λοιπόν, μελετά Κυριάκο Μιτζωτάκι ο Νίκο Χαρδαλιά και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έχει κάνει μεγάλη βελτίωση, μεγάλη πρόοδο. Μέχρι στιγμή τρει αναμεταδόσεις έκανε του ρητών, τσιτάτων, του Κυριάκου, ούτε του Κυριάκου ήταν. Έπαιρνε και ο Κυριάκο από άλλο, από τον Τζόρτσιλ ή από οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, επειδή μελετάει πάρα πολύ τον Κυριάκο Μιτζωτάκι ο Χαρδαλιά και καλά κάνει, και σωστό είναι αυτό. Ποιον άλλο να μελετήσει, βγάζει αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμπεράσματα και αισθάνεται την ανάγκη να τα μοιραστεί και μαζί μας αυτή η κυβέρνηση επειδή εφαρμόζει το καλύτερο πρόγραμμα στον κόσμο τώρα λόγω κορονοϊού θα μπορούσε να δώσει και ένα πεντοχίλιαρο στον κάθε πολίτη κάθε οικογένεια να έχει τέσσερα άτομα θα πάρει τέσσερα, είκοσι χιλιάρικα δεν το κάνει όμως, δεν το κάνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους Εγώ σας λέω ότι χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες 5.000 ευρώ στον καθένα έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά και έχονται πέντε ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά κατά σήμα, δεν τα ξεδέψει. Αφού κλειστά, σήμα, δεν πρέπει <σοδέψει> Καλά, δώστα, δώστα τα πέντε χιλιάρικα στον καθένα και θα τα ξοδέψουν όταν ανοίξουν τα καταστήματα, άσε που είναι και, και ανοιχτά τα καταστήματα, κουρία, όχι κουρία, ε, φούρνη, σουβλάκια, τι άλλο, συνεργία έχω δει διάφορα, σουπερμάρκετ με πέντε χιλιάρικα ο καθένα. δηλαδή αυτό είναι το προβλημά τους ότι επειδή είναι κλειστά τα μαγαζιά δεν δίνουν το πέντε χιλιάρο και είναι αυτό επιχείρημα και βγαίνει και το λέει ο Αρμόδης Υπουργός κανονικά έτσι το πετάει με τη σοβαρότητα πάντα που διακρίνει τον Άριστο γιατί και αυτός είναι Άριστος Υπουργό αυτή της κυβέρνησης πρέπει να έχουν ζηλέψει πάρα πολλοί υπουργοί που ο Πέτσας έκανε αυτό το φωτογραφικό ενσταντανέ με το κούρεμα Τα τέργερε σε πάρα πολλού. να βλέπαμε τη Μανολίδου να κορουρεύει τον Άδωνη. Όλοι θα θέλατε να το δείτε και φαντάζομαι υπάρχουν τώρα ιδέες σκέψεις για να ξεπεράσουν τον κύριο Πέτσα, γιατί με κάτι τέτοια καταγίνονται όλοι αυτοί στα υπουργικά και στα άλλα γραφεία, όταν πρόκειται ειδικά για άριστο. Είπαμε Άριστο, ένα άριστο στο τομέα του. Φέτο δεν τον απολαμβάνουμε όπω πρέπει, ο Πέτρο Γαϊτάνος Χθε είχε την ε, ε, ε, ωραία ιδέα η ΕΡΤ, να τον βγάλει για ένα πεντάλεπτο, να μα πει. Πώ ακριβώ αντιλαμβάνεται όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήταν και η μέρα του έτσι κι αλλιώ. Πέρυσι τον βλέπαμε από μια διαφήμιση του τζάμπου. Φέτο δεν τον βλέπουμε ούτε από αυτή τη διαφήμιση. Ο Πέτρο λοιπόν Γαϊτάνο διηγήθηκε μια ιστορία που του συνέβη πρόσφατα. Πριν από λίγε μέρε, με κάλεσε ένα φίλο μου γιατρός καρδιολόγος από το βασιλικό νοσοκομείο του Λονδίνου. Ο οποίο με πήρε έτσι αργά το βράδυ και έζησε την εξή εμπειρία. Ε, με πήρε λοιπόν στο τηλέφωνο μου λέει τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα Του λέω Στέφανε είμαστε ευτυχώς πολύ καλά Γιατί η κυβέρνησή μας διαχειρίστηκε πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο τα θέματα Αλλά εσείς εκεί με τον Πρωθυπουργό σας λίγο τα καθυστερήσατε και έχετε πρόβλημα Ήτανε πολύ στενοχωρημένο γιατί ήταν έτοιμος να μπει για εγχείρηση Ο οποίο μου είπε τώρα άκουγα να ψάλεις έναν ύμνο για την Παναγία Στο ίντερνετ και συγκινήθηκα μου λέει Και σε πήρα ζωντανά, Για να μου τον ψάλει, σε παρακαλώ, μου λέει από το τηλέφωνο για να μου δώσει δύναμη να μπω στο χειρουργείο. Ένιωσα πολύ άβολα, οφείλω να σα πω. Γιατί δεν συνηθίζουν να τραγουδώ να ψέρνουν στο τηλέφωνο. Όμω του λέω, είσαι σε αυτή την πίεση που γνωρίζουμε, λέω, στο νοσοκομεία παγκοσμίω. Μου λέει, Ναι, μου λέει και σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Αθόρυμητα μου βγήκε και άρχισα να ψέρνω τον ύπνο. Προσπερνάμε το γεγονό ότι γιατρό, επιστήμονα και μάλιστα στο Λονδίνο. Να βλέπει τον Γαϊτάνο παλιότερε ψαλμοδίε και αυτό του δίνει δύναμη για να μπει να κάνει τον επιτελέσματο λειτουργήμα του, την εγχείρηση, να σώσει ανθρώπινη ζωή και έχει δει πριν Γαϊτάνο. Το, το περνάμε όλο αυτό. Είναι απολύτω λογικό. Εμεί θα, θα το πάμε παραπέρα όπω κάνουμε συνήθω. Θα αποκαλύψουμε εδώ την τηλεφωνική συνομιλία του Στέφανου, καρδιολόγου από το Λονδίνο. Έχουμε του κοριού μα κι εμεί. Μαζί με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Hey! Παρακαλώ. Γεια σου, Πέτρο μου. Είμαι ο Στέφανο, ο καρδιολόγο. Σου τηλεφωνώ από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου. Καλά, είσαι μαλλικά. Αχ. <laughs> Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Είμαι έξω από το χειρουργείο και ετοιμάζομαι για εγχείρηση. Θα ήθελα να σου ζητήσω κάτι για τι μέρε που έρχονται. Για το Πάσχα, αν είναι κάτι που μου ταιριάζει. Είμαστε εδώ με όλα τα παιδιά. Θα πούμε στο Skype και θέλουμε, αν μπορεί, να πιαστεί από την κουρτίνα του σαλονιού σου και να κρεμαστεί πάνω τη, σαν να είσαι ο Ταρζάν. Πλάκα μου κάνετε. Hem, Όχι, δεν σου κάνουμε πλάκα. Το σκεφτήκαμε με τα παιδιά εδώ. Θέλουμε να γελάσουμε και θυμήθηκα που είχε ξανακρεμαστεί από την κουρτίνα, θυμάσαι? Και φώναζε. και θέλουμε να το κάνει και τώρα. Αποκλείεται. Έλα ρε, Πέτρο, στο ζητάμε σαν χάρη. Αποκλείεται. Καλά, αφού δεν θε αυτό, πες μα ένα χριστιανικό τραγούδι. Το Παναγιά με ένα παιδί τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Βέβαια, τρελαθήκατε. Καλά, πε μα το υπερμάχο. Αυτό μάλιστα. Κάπως έτσι έγινε, όχι κάπως έτσι, έτσι ακριβώς έγινε η συνομιλία του Πέτρου με τον Στέφανο, Ποιο Στέφανο Στέφανος μετά μόλις άκουσε, δεν ήθελε να ακούσει ένα αντίστοιχο στιανικό, το Παναγιά μου ένα παιδί είναι από την Ζωζό Σαπουτζάκη, ύμνος, ύμνος κανονικός. Οπότε μετά με το Υπερμάχο πήγε και έκανε την εγχείρηση, δεν ξέρουμε πώς πήγαν τα πράγματα... Ο κύριο Πέτσα έχει σειρά, ο κουρεμένο πια και πολύ όμορφο σύμφωνα με τον Ευαγγελά του Και μπράβο σε όλη την οικογένεια που κουρεύτηκαν. Ο ένα κούρεψε τον άλλον. Ήταν συνταρακτική είδηση, όπω καταλαβαίνει ο καθένα. Ο κύριο Πέτσα, λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά το ημίωρο. Ο κύριο Πέτσα, όταν κάνει την ενημέρωση, και αυτό αντιγράφει η τσιτάτα άλλων. Κλείνω. Το νιώθω δροστημένοντα σπίτι τον Απρίλιο, είναι στο χέρι μα Μάιο να χαρούμε τα πρώτα αποτελέσματα τη υπεύθυνη στάσεις μας. Όπως τα έλεγε ο Λέων Αρτ-Κοέν, ας σουβλήσουμε το κορονοϊό. Όπως τα έλεγε ο Λέων κοέν ας σουβλήσουμε... Συγγνώμη θα το πω στο διαδίκτυο είδα, μια σερβιέτα. Ας σουβλήσουμε... Μια σερβιέτα. Εδώ ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα δύο 11 και ο Άδωνης πετιέται στα ενδιάμεσα και δίνει προτάσεις, επειδή με το αρνεί δεν θα γίνει η δουλειά όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, δίνει προτάσεις για να κάνετε να τηρήσετε το έθιμο. Δεν χρειάζεται να αναρνεί. Εδώ ακούσαμε τον Άδωνη να λέει μια άλλη ενδιαφέρουσα μάλλον πρόταση. 2 10 80 80 το τηλέφωνο σα, Δημήτρη Κύρκο. Ρυθμίζει τον ήχο και σαν σήμερα έφευγε το 2000, θα καταλάβετε ποιος, έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους, η Βίκη Μοσχολιού το τραγουδάει, είναι αυτό που πολύ σοφά και πολύ ιδιαίτερα έχει περιγράψει ο στιχουργός Άκης πάνω για την ώρα του γυρισμού και την ώρα του σπαραγμού και την ώρα του χαλασμού. Ψυχή να σου πω σ' αγαπώ Κλέω την ώρα του γυρισμού Με τα σημάδια του χαλασμού Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια Ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Να ντραπώ την ώρα του γυρισμού Κλαίω την ώρα του σπαραγμού Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ Κλαίω την ώρα του γυρισμού του χαλασμού για την ώρα μου. δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω Σ αγαπώ. Η δίκη μου σχολείου, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ιδιαίτερο, πολύ μπροστά από την εποχή του, πολύ μπροστά από το συνέστημα που νιώθει ο κάθε άνθρωπο γιατί περιγράφει αυτό ακριβώ ότι δεν κλαίει την ώρα που φεύγει. Το πάει μετά Είναι σίγουρο, ο ακάνω που το γράψε, ότι θα γυρίσει και τότε δεν θα έχει τα κουράγια που θα απαιτούνται για να την καλόδεχτεί αυτά τα πάρα πολύ αυτά τα σουρεαλιστικά ερωτικά και άλλα, ότι πρέπει σε αυτή την εποχή. Έχουμε το πρώτο μέρος του λαού, μετά από όλα αυτά τα σουρεαλιστικά, πιο σουρεαλισμός, και μας πάει στις πρώτες διευμίσεις. Πούλη τρέμε. Έρχεται το, και, έρχεται το καινούριο σεξ σύμβολ. Ποιο είναι? Ε, τώρα δεν το ξέρει. Αφού βρίσκεται κάθε μέρα στις οθόνες μα, κάθε μέρα εκεί, τον βλέπουμε. Το χαρταλιά. Το Νόμιζα τον τσιότρα, λε και τα Ε, όχι, παιδί μου, όχι, όχι. αφού ο Νίκ είναι πολύ χάρτη, Είναι πολύ τρελό αγόρι, το βλέπει. Αν το βλέπω, ξερογλυφόμαστε <χει> όλοι κάθε απόγευμα. Περιμένουμε πώ και πώ. Ένα, ένα μήνυμα θέλω να στείλω στον Εχετούλη, λίγο όμω. Ποιον από όλου. Στον, στον Εχετούλη, ένα είναι οχετός, ο Εχετό, mm. ο ρατσιστικό. Λοιπόν, Κετούλη, όταν η κουμπή σου τελειώνει μία η ώρα, μία, μία παρα μία να την έχει κλείσει, βλακάκο. Όχι να κάθεσαι με τι τρει και τέσσερι να κλέβεις ώρες από του άλλου, βλακάκο. Σε παρακαλώ, είμαστε Ελληνόπουλα. <χετούλη> ναι, όχι, αυτό ναι, αυτός είναι ο όμως. όμω. <χετούλη> και εμεί όμω έχουμε ένα επίπεδο, σε παρακαλώ. Έλα, για. γεια. Σας. <χετούλη> γεια σα, από πολύ. Ναι, ναι. Πώ να ξέρω μου λίγο τον παλαιόρτω σε παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι παλούδε. Να σου πω, θα μα μπείτε και μέσα στο σπίτι. Θα μπούμε και με στο βρακίσα, τι δεν καταλαβαίνετε. Να ξυπριστούμε ή να μην ξυριθούμε. Όχι αξίζει. Όπω έχουμε μάθει μίσμαστε με τα Μα αρέσει πια. Άμα θέλαμε αμούστακο και άτριχο θα γινόμασταν παπάδε. Μπάτει είμαστε. Μετάζει. Ταράκτε. Ταράκυτα παιδιά. Ωραία, μπαίνω. Μπε. Να σου πω πότε θα βγούμε από την καραντίνα; μια αρχήσαμε στα μέσα. Όταν βγουν τα από τα ξύλα. Όταν πέσουν τα πρώτα δακρυγόν θα καταλάβετε, είναι το συνιάλο. <laughs> δηλαδή τώρα που έπεσε τον δακώνω Okay. Εκεί θα εκτιμήσει το μέσα. Κατάλαβε. Μέχρι πού θέλω να φτάσω. Ένα-δυο μέτρα και μετά παλυπήσω. Είδηση. Είδα προχθέ τον Τζίμερο στην Κρήτη. Α, παπ, μα... ξερνάω ήδη, για πε. Μα χαίρονε αφρικανική σκόνη, φίλε. Α, την έπιασε? Πάει καλά. Επιτελεί έργο ο άνθρωπο. Επιτελεί έργο. Πώ δεν έφερε καμία καρπαζιά από την αφρικανική τη σκόνη, φοβάμαι. Ε, σου λέω, χαίρονε. Δε τα σκεφτεί όλα δηλαδή και αυτό. Είκανα καφέ στη μούρη, να του ρίξει αφρικανική σκόνη. Πώ τη γλίτωσε. Ωρε φίλε, αυτό θα ήταν καλό, ναι. Να του ρίξει καφέ η αφρικανική σκόνη. Άγιοι. Πότε θα κάνει κανένα στα Μπορεί να σε δούμε και εσύ που είσαι celebrity που είσαι στη show, Biz. Α, εγώ δεν κάνω τέτοια, εγώ τελευταία. Μα δεν μου λε, εσύ, αυτό το Biz. Έτσι, δεν το έλεγε σαν να έχουνε Biz. Αυτό παίζαμε μικρή στο σχολείο. Ποιο το απέτσι. Εσύ το έλεγε έτσι. Εγώ ο so Μπαλούρδο εννοεί. Ε, ναι, ο Μπαλούρδο. Δεν είναι το ίδιο, okay. σου παρακαλώ πολύ. Εντάξει, σωστά, ναι. Έλα, γεια. Χαλό, τεκνό. Χαλό, μανάρη. Και τι κάμουν που έβριγε πριν ο Θήμιος. Ε, τι, άσχετα σχετικά θέλω. Τα άκουσα όλα. Τα άκουσα όλα, μ' άλλα μας. τώρα. Αυτό δεν είναι. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσει να ενώσεις. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις. Δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα. Αντί τα τώρα, σεξ ήμπολ είσαι σε μόνο εσύ και κανένα άλλο του ραδιοφόρου και τη τηλεόραση τότε. Έτσι λέω και εγώ. Πρώτον και δεύτερον, ο προηγούμενο από εσά γιατί όταν τελειώνει την εκπομπή λέει ακολουθούν τα παιδιά τη σταλλινοφρένεια, Γιατί σου ονομάζει έτσι παρακαλώ. Σιλυβπλέ, μπορεί να μου πει: Έχει μια μόνη μόνιμη εποδό τώρα τι να κάνει, τόσα ξέρει, τόσα λέει, Τι να πει. Νομίζει ότι έχει ποικιλία μεγάλη. Όχι, όχι, ναι, ένα χάλι είναι. Ναι, Γεια σα. Έχω γεια σας. την τιμή να μιλώ με τον Αποστολή. Βεβαίω την τιμάρα, όχι τη μη τιμάρα. Ωραία. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πώ νιώθει που βρήκε έναν ανταγωνιστή πριν ήσουν εσύ το σεξίμπολ. Τώρα είναι ο Νίκο Καρουδαλιά. Με τσατίζει. Με τσατίζει, από την άλλη, Α, ο ανταγωνισμό από την άλλη κάνει μαθαλί. καλό στην αγορά. Δεν λειτουργεί αλλιώ το μονοπόλιο. Μονοπόλιο, πού θα καταλήξουμε. Δεν είδα κανένα Instagram δικό σου με hard. Εγώ Αποστολή Χαρτ τώρα. Τι μαλακίγε τώρα, ή τι είναι Νίκο Χαρντ και θα Άσε που αυτός που είναι hard δεν έχει ανάγκη να το δηλώνει, είναι Δεν το έχουμε δει, είναι κάτω από τη φουστανέλα Σιγά μην το δείξω σε εσένα, τι είναι; ούτε να μου το δεις Λοιπόν, για τώρα Η Ελλάδα έχει δώσει το πιο γενναιόδωρο πρόγραμμα στον κόσμο Τυχεροί οι Έλληνες, ο πιο τυχερός λαός στον κόσμο, σύμφωνα πάντα με τη Σοφία βούλτεψη ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρτης. Νέα σειρά στο Netflix έρχεται και αναμένεται να σαρώσει την τηλεθέαση. Θα αφορά τη ζωή του Πρωθυπουργού μας και Σωτήρα ημών Κυριάκου Μητσοτάκη και θα έχει τίτλο «Το τέλος της αρχής». Η σειρά που θα προβληθεί τον Μάιο θα καταγράφει την πορεία του μεγαλοφιού ηγέτη τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ θα αποκαλύπτει και άγνωστε στιγμές του τεράστιου πολιτικού βάρους του Πρωθυπουργού μας και Σωτήρα ημών. Αναστάτωση χθες το βράδυ στη γειτονιά του Πρωθυπουργού και Σωτήρα Ημών Κυριάκου Μητσοτάκη, λόγω μιας παρεξήγησης. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της γύρο περιοχής, βλέποντα τη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα να χειροκροτά στη βεράντα της, νόμιζαν ότι πρόκειται για άλλη μία πρωτοβουλία από τις γνωστές που παίρνει η κυρία Μαρέβα και άρχισαν να χειροκροτούν και αυτοί μανιωδός. Το παρατεταμένο χειροκρότημα σταμάτησε όταν αποκαλύφθηκε ότι η κυρία Μαρέβα δεν χειροκροτούσε, αλλά προσπαθούσε να σκοτώσει μία μίγα που τις είχε σπάσει για μισή ώρα τα νεύρα ogliki mu corona Είναι ο τίτλος του πρώτου CD με ψαλμωδίες του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Πρόκειται για 15 ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, οι οποίοι ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του καθηγητή λιμοξιολογία. Ήθελα καιρό να το κάνω αυτό, εξομολογήθηκε ο κύριος Τσιόδρας, ενώ πρόσθεσε ότι πρότυπο του είχε πάντα το χρήστο Αντικάη, ο οποίος θα κάνει τις δεύτερες φωνέ στο CD του κυρίου Τσιόδρα. Νέα συμπληρωματικά μέτρα απαγόρευση της κυκλοφορίας ανακοίνωσε πριν λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύμφωνα με αυτά, απαγορεύεται η κυκλοφορία στους εγώκερους και τους τοξότες όταν υπάρχει ανάδρομος Ερμής. Επίσης, απαγορεύεται η κυκλοφορία ρευστού χρήματος, αλλά και η κυκλοφορία δίσκων του Σάκη Ρουβά. Καιρός. Μη μου τα θυμίζεις, μη μου τα θυμίζεις. Έκανε ένα tweet ο Βασίλη Τσιάρτα, ο οποίο ασχολείται πολύ τώρα τελευταία με του κομμουνιστές για όσα έγιναν σήμερα το πρωί. Παγκόσμια ημέρα υγεία, σε όλα τα νοσοκομεία υπήρχαν κινητοποίησει. Οι γιατροί, οι ήρωε, οι νοσηλευτέ, αυτού που του ανακαλύψαμε τώρα και του βλέπουμε μόνο με μάσκες, χωρί να ξέρουμε ποιο είναι από πίσω. Ε, λοιπόν, διαμαρτυρήθηκαν και καλά έκαναν και μπράβο, γιατί αυτοί ξέρουν και σώζουν ζωέ και μπορούν να διαμαρτύρονται. Και σώζουν και την αξιοπρέπεια ενό κράτου μπάχαλου με εκπροσώπου όλου αυτού που ακούμε κάθε μέρα εδώ. Γράφει λοιπόν ο Τσιάρτα. Αυτού του ανεκδίκητου του πάμε, γιατί δεν του μαζεύει η αστυνομία, με τι δικαιολογία βρίσκονται στον Ευαγγελισμό, με τη δικαιολογία του εργαζόμενου. Του εργαζόμενου προστατεύει τον Ευαγγελισμό και όλα τα νοσοκομεία, όπω δεν το έχουν κάνει οι κυβερνήσει που υποτίθεται κλέγονται για να προστατεύσουν τον Ευαγγελισμό. Γιατί βλέπω εδώ και άλλα μηνύματα. Τι έκαναν σήμερα οι γιατροί. αυτό που θέλανε και αυτό που έπρεπε να κάνουν και εξέφρασαν όλου εμά, όχι τα καραγιοζηλίκια, τα χειροκροτήματα. Γι' αυτό που κάναν σήμερα να τους χειροκροτήσουμε. Κατέβηκαν, πήραν μέτρα προστασίας, διατράνωσαν τα αιτήματά τους, τα θέματα τους που μας αφορούν όλους. Δεν είναι μόνο συνδικαλιστικά στενά, ήταν μέτρα προστασίας για τους ίδιους και μέτρα προστασίας του κοινού, του λαού, όλων αυτών που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Ε, πήγε και η αστυνομία όμως, ειδικά στον Ευαγγελισμό. Πήγανε 15-20 της Δίας να διαλύσουν τη συγκέντρωση των 15-20 γιατί πόσοι να είναι πια και είχαν τηρήσει και τα μέτρα ασφαλεία. Θα ακούσουμε πώς το αντιλήφθηκε όλο αυτό. Η τηλεόραση του Sky, ο Δημήτρης Οικονόμου σήμερα το πρωί. Καλημέρα και πάλι, Δημήτρη. Να σου πω ότι εδώ κάνανε συγκέντρωση ε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο νοσοκομείο. Ο Ευαγγελισμό διαμαρτυρόντουσαν για το υγειονομικό, για προσλήψει κτλ. Και, και ήταν άμεση η παρέμβαση τη αστυνομία, γιατί ήταν στην άνω των 10 ατόμων. Η αστυνομία μπήκε στον προάπιο χώρο σε και του ζήτησε ακριβώς του ζήτησε να διακόψουν τη συγκέντρωση γιατί αυτό δεν, Ά, κάνει δεν το ξέρουν γιατί οι γιατροί τώρα για τρία άνθρωποι αυτό το πράγμα η, η αστυνομία έφυγε προ, προ λίγο όπως μπορείς να δεις και εσύ την εικόνα που σου δίνει ο Γιάννης Οκούβαρης ήταν Λεβαίως. μαζεμένη εδώ αλλά αυτή τη στιγμή μόλις αποχώρησαν και βλέπουμε, γιατί ναι, ναι, ναι. χειροκρότησαν και αυτή την, αυτή την κίνηση της αστυνομία, ότι αποχώρησε μετά που του το ζήτησαν οι γιατροί. Βλέπεις εκεί και βουλευτέ του ΚΚΕ γιατί Είναι το πάμε, μάλλον αυτό. Ε, είδαμε πριν αλλά... ε, λίγο, Δημήτρη, ναι. Mm -hmm. Είδαμε. Α, είναι ο κύριο Καραθανσόπουλο, είναι εκεί, το βλέπουμε αριστερά. Εκεί, ναι, αριστερά ναι, ναι, ναι, στο ναι, ναι, πλάνο, ναι. είναι εκεί. Το, από ό,τι κατάλαβα και από τα πανό που είδα, είναι το πάμε. Δεν έχει σημασία, βέβαια, δεν το λέω για αυτό το λόγο. Για, για μομφή το πάμε, κάθε άλλο. Δικαίωμά του, αλλά θέλει μια προσοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Ένα χι, οποιοδήποτε, εγώ, οποιοδήποτε, δημοσιογράφο που κάθεται στην ασφάλεια τη Πολυθρόνα, τη Καρέγκλα από το στούντιο, να λέει γιατί μαζεύτηκαν εκεί οι γιατροί, δεν θα έπρεπε να προσέχανε. Ότι δεν ξέρουν οι γιατροί αν πρέπει να προσέχουν, πώ πρέπει να προσέχουν, αυτοί που βγάζουν τι οδηγίε και αυτοί που όλη μέρα, χωρί μάσκε από το κράτο, αντιμετωπίζουν το θάνατο, όχι του άλλου, και του ίδιου του γιατρού και του νοσηλευτή, την πιθανότητα να. Ε, γίνει φορέα του ιού και να έχει τα, αυτά που έχει, και υπάρχουν και θύματα όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε και νοσηλευόμενοι και στην Ελλάδα, αρκετοί γιατροί και νοσηλευτέ. Από την ασφάλεια λοιπόν τη πολυθρόνα και του σπιτιού ή του πληκτρολογίου, γιατί βλέπω και τα μηνύματα, να λένε μα τι έκαναν οι γιατροί και πήγανε 20 άτομα ανά δύο μέτρα ο καθένα να διαδηλώσουν και να κάνουν έτσι γνωστά βασικά αιτήματα για όλου μα. Άλλωστε, οι ήρωε του ανεβάζουν, οι ήρωε του κατεβάζουν. Και επειδή έκανε αυτή την επισήμανση ο συνάδελφος Δημήτρης Οικονόμου, αμέσως μετά έκανε και την πρόταση. Μπορούν να βγουν οι να του φιλοξενήσουμε και εμεί με χαρά και να πούν τι απόψει του. Δεν είμαστε όλοι σε ευθεία γραμμή. Ελευθερία, λόγω δόξα τω Θεώ υπάρχει στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Επομένως θα μπορούσαν να το πουν και στη τηλεοράση και παντού. Και γιατί δεν τον κάλεσε. Και γιατί δεν τον κάλεσε. Γιατί και σήμερα το πρωί, και κάθε πρωί, ειδικά η συγκεκριμένη εκπομπή έχει στασίδι ένα συνδικαλιστή αστυνομικό όμω. Και καλά, όταν είχαμε τι καταλήψει, την εκένωση των εξαρχείων, επιτυχίε αυτή τη κυβέρνηση. Τώρα που δεν υπάρχει λόγο, γιατί κάθε πρωί βγαίνει συνδικαλιστή αστυνομικό και δεν βγαίνει συνδικαλιστή ήρωα, γιατρό, νοσηλευτή, από το ΕΚΑΒ, από τα κέντρα υγεία διορισμένοι, αδιόριστοι, φοιτητές υπάρχουν άπειρες κατηγορίες γιατρών γιατί να ακούμε το συνδικαλιστή να λέει πρέπει να μείνουμε σπίτι γιατί δεν έχει να πει τίποτα άλλο όλο αυτό που γίνεται και δεν ακούμε το γιατρό να λέει ότι δεν έχει μάσκες ή τους στείλανε λάθος μάσκες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και γιατί να δοθεί εκ των βήμα στους γιατρούς και δεν το δίνανε εκείνη τη στιγμή να πάνε εκείνη τη στιγμή που Ήταν η συγκέντρωση, που ήταν η συνάδελφος ρεπόρτερ, που ήταν η κάμερα και το link. Και να φωνάξει τον Ηλία Τωσιώρο, που είναι ο πρόεδρο των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, και να πει τα θέματα του: τι ακριβώ γίνεται, να καταγγείλει και την αστυνομοκρατία, ότι πήγαν οι τη Δία να διαλύσουν τι μέσα στο προάβλιο του Ευαγγελισμού. Δεν ξέραν οι άνθρωποι εκεί να προστατευτούν, και πήγαν οι αστυνόμοι να διώξουν για την υγεία των γιατρών, που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα, ξαναλέω, το θάνατο και το δικό του. Ο Ηλίας βγήκε στο άλλο κανάλι εκείνη την ώρα και περιέγραψε πρόεδρος των εργαζομένων στον Ευαγγελισμό περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη και όλο τον παραλογισμό με τους αστυνομικούς. Ήτανε μια ήσυχη ήρεμη συγκέντρωση όπου την ώρα που ο, ο Μιλών ήμουνα εγώ ε, ξαφνικά κάπου 15-20 δεν, δεν μπορώ να προσδιορίσω άνδρες τη Δίας μπαίνουν μέσα στο χώρο του νοσοκομείου προσπάθησαν να μπουν, ε, δεν κατάλαβανε δύο πρόσχημα. Μήπως θεώρησαν, πήραν εντολή να μας διαλύσουν ότι ήμασταν πολλοί, ότι δεν τηρούσαμε τις αποστάσεις. Αυτό που ήταν σήμερα, αυτό συνέβη και κάθε γενική εφημερία. Δηλαδή, αν έρθετε σήμερα τα απόγευμα στη γενική εφημερία, μπορεί να βρείτε ακόμα μεγαλύτερο συνωστισμό μέσα στο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, εμείς τηρούσαμε τους όρους. Τη στιγμή τη, όταν μπαίνει η αστυνομία στο νοσοκομείο, που είχε ξαναγίνει και παλιότερα, υπήρχε μια άμεση αντίδραση και εκεί για λίγα λεπτά δημιουργήθηκαν συνθήκε συνοστισμού γιατί απρόκλητα η αστυνομία μπήκε μέσα να διαλύσει μια συγκέντρωση η οποία ήταν για το καλό του κόσμου. Όταν βλέπει αστυνομία να μπαίνει σε νοσοκομείο, Εκεί καλά τώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, θα μπορούσε είμαστε, να πει κάποιο να μην κάνει καλώ... να μην τηρούμε τα μέτρα ασφαλεία και εξάλλου για τα ίδια μέτρα ασφαλεία έχουμε. Επισημάνει τη διοικήσεις το Υπουργείο ότι στη Γενική Εφημερία είναι πολύ κακές οι συνθήκε ανάμειξης περιστατικών που είναι ύποπτη, ή θετική για κορονοϊό με άλλου που έρχονται για άλλα προβλήματα. Αυτ Το ακριβώς. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγγελία, αφού η αστυνομία δεν θέλει το συγχρονισμό γιατί δεν πάει στην εφημερία του Ευαγγελισμού, φαντάζομαι και των άλλων νοσοκομείων. Στο διάδρομο εκεί κάτω στο Ισόγειο που γίνεται ο χαμό. Όταν έχει εφημερία, ακόμη και τώρα και σε άλλα νοσοκομεία που υπάρχει συγχρονισμό, που δεν είναι σε αναδύο μέτρα ο καθένα και είναι ο ένα πάνω στον άλλον. αυτονόηδα πράγματα. Ωραία είναι οι ήρωε να του χειροκροτούμε, ωραία είναι οι ήρωε με μάσκα να μην βλέπουμε καθόλου. Όμω όλοι αυτοί έχουν και μυαλό. Έχουν και αγάπη για αυτόν τον τόπο, πραγματική αγάπη για τη δουλειά του, αγάπη για τον συνάνθρωπο και καλά κάνουν και διαδηλώνουν ακόμη και μέσα σε αυτέ τι συνθήκε. Και καλά κάνουν και υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Προ λύπη του τσιάρτα, του κάθε τσιάρτα, του κάθε δημοσιογράφου που θέλει όλα να συμβαίνουν όπω ακριβώ θέλει ο ίδιο και αντιλαμβάνεται ο ίδιο τα πράγματα. Βολεμένο πάντα σε κάποια πάρα πολύ ζεστή και ασφαλή πολυθρόνα. Διαφημίσει έχουμε τώρα, σε λίγο είμαστε εδώ. Εδώ, Ελληνοφρένια. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μα ακούτε τώρα, live μετά οιχογραφημένου. Έχουμε και το YouTube, το Official, από κάτω μπορείτε να κάνετε γραφή και έναν διάλογο όπω ακριβώ τον αντιλαμβάνεστε. Σαν σήμερα επίση, δεν έφυγε μόνο άξι πάνω το 2000. Το 2005, 7 Απριλίου του 2005, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αυτή η τεράστια φωνή, δωρική φωνή, από τι πιο δωρικέ αντρικέ φωνέ, χωρί φτιάσι δώματα, χωρί. Ε, στολίδια τίποτα απολύτως ακριβώς στε κάτι ωραία φωνή ε, θα παρακολουθήσουμε μια θα ακούσουμε μια ιδιαίτερη στιγμή από αυτόν τον γίγαντα τον Γρηγόρη Μπιθικότσιν το 1961 συναυλία στο κεντρικό θέατρο κεντρικό δεν υπάρχει πια Μήκη Στοδωράκης και Μάνος Κατζηδάκης πάνω στην σκηνή και Μεριλίντα και στο Μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης ανεβαίνει λοιπόν ο Γρηγόρης Μπιθικότης να πει ένα τραγούδι, θα ακούσετε πιο παρουσιάστρια τότε σε αυτή την εκδήλωση η Μάρο Κοντού. αλλά όμω δεν τα κατάφερε ο Γρηγόρης Μπιθικότης, ε, έκανε delete, κάτι συνέβη, θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα με γίνει σύννεφο, το τρίτο τραγούδι του Μίχη σε στίχου Νίκου Γκάτσου, το ακούτε αμέσω από το Γρηγόρη Μπιθικότης. Στον άλλο κόσμο που τα πας κοίτα μην γίνει σύννεφο κοίτα μην γίνει σύννεφο κι ...czy się nie risksz lot έχει μιλήσει και ο ίδιο για αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν σημάδεψε καθόλου την καριέρα του η οποία ήταν και αυτή τεράστια ε, κράσαρε, δεν μπορούσε κάτι έπαθε, δεν ξέρω ακριβώς ε, και με έχουμε, έχει διατηρηθεί έχει ηχογραφηθεί από το κρατικό τότε ραδιόφωνο αυτή η συγκλονιστική στιγμή αυτός ο άνθρωπος συνέχισε μετά είπε τραγουδάρε, ένα από αυτά, μια τραγουδάρα από αυτές θα ακούσουμε τώρα Πραδιάζει ο τίτλο, δημήτσε του στο δούλο η στοιχείο, μήξη το δοράκη, βεβαίω η μουσική και γρηγόρι μυθικό τη, αβίαστα, αυτή η μεγάλη φωνή. Καποδο φτάνουμε στο τέλο, το τρίτο μέρο του, το τρίτο, το δεύτερο γιατί δεν έπαιξε το ενδιάμεσο. Ο λαό, όπω και να έχει, μα πάει στο μαγκαζο τα υπόλοιπα άρρη γεια σα. Πριν ένα μήνα έδωσα μια μάχη. Τι μάχη? μάχη. Μου πήρα τι πινακίδε και το δίπλωμα μέσω του καναλιού σου, τη φωνή σου. Ο πολιτισμένο γύφτο είσαι? Ακριβώς. Καλά Είς σε αφού κατάλαβα. Αφού. Βρε γύφτο. Α, το, δεν σου πήραν την πινακίδα από τον Τάτσουν. Τα πήραμε πίσω αυτά. Μέσω από τη φωνή σου. Και δεν είχε να πουλήσει πατάτε μετά? Θα δώσουμε μια άλλη μάχη τώρα. Θα με λίγο. Τη μάχη τη καρέκλα πλαστική? ακόμα. Δίπλω. Τι έχει γίνει με αυτή τη βιομηχανία πλαστική. Καρέκλα, έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Δίνουνε έξτρα επιδόματα στου ιατρού, στου νοσοκόμου, στα σούπερ Και στο γύφτο τίποτα. Και στου κούριερ τίποτα. Εσύ έγινε κούριερ τώρα. Παίρνει τα σίδερα ναι. να τα λιώσει και έγινε κούριερ. Είμαι κούριερ, είμαι, είμαι κούριερ. Δίνουμε μάχη στου δρόμου. Πε τι μάχη Μες στους δρόμου, παιδί μου, έχετε κλέψει όλα τα, όλα τα καρότσια του κλαβενίτη. Τα πάτε δίμα. και τα λιώνετε όλα. Δεν θα αγοράζουμε κανακολιέ σε καμιά γκόμενα και θα έχει το σηματάκι του κλαβενίτη πάνω από ένα καρότσι που έλεισαι. Πάσε μα ο γιος από λύθια που φαντάρος Γεια σας, ιστομέριά σας, για χαρά Α, δεν κάνεις διάλογο, τέτοιος γύφτος είσαι Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου Σαν καλός Έλληνας δεν πρόκειται να βγω Θα κάτσω σπίτι μου, θα μείνω σπίτι μου Αν με δισεξο έξω, τότε θα με άλλο να πω Υάστεγος, πάει και άστεγος Γεια σου, Αποστολάκη Έλα, γεια Είστε καταπληκτική αγόρια μου. Ξέρω είστε... και λίγα λέτε. Είστε υπέροχοι. Λοιπόν, να σου πείτε. Είμαστε πω... γαμτοί. Γά... Και βάλε, και βάλε. Τι άλλο βάλω. Θα άκουσα, λέω, ο, ο πλήρχο του αεροπλανοφόρου Ρούσβετ βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Θα oh. αποδεκατιστεί τον Άτο. Ελπίζουμε. Θα <συμφ> έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Σήμερα άκουσα ότι τελικά ε, το φάρμακο του έμπολα θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Αυτό ξέρει. Ποιο το είχε σκεφτεί από την αρχή. Ο Βελόπουλο. Καλά. Όχι. Κούβα, κούβα. Κούβα. Ρεζιστέν, ρεζιστέν. Κούβα. Ua on the Να σου πω για το Μπάζο το Μπουμπούκο παίρνω τηλέφωνο. Μίλη, μίλη, Μπάζο. Είναι διάφοροι μαλάκε που, που θίγονται. Σου λέει, είμαστε εμεί μαλάκε. Είμαι μαλάκε σαν και αυτόν κι εγώ. Για το Μπάζο το Μπουμπούκο παίρνω τηλέφωνο. Τον Μπάζο το Γκάρι Ωραία. Που μιλάει για τα αντιγερμανικά αισθήματα κτλ. Για ρώτα τον, τον πόσο έχει ένα έμβασμα στη Γερμανία. Να σου πω εγώ. Μηδέν. Πόσο, πόσο. έχει μια Δεν θέλω να, σε, να με βγάλει στον αέρα. Απλά θέλω να σου δώσω μια είδηση από έναν πρώην δήμαρχο τη Καλύμνου, ο οποίο πρότεινε σε τοπικό κανάλι το αναπτυξιακό πλεονέκτημα στον επόμενο ιό. Yeah. Τα νησιά να δέχονται 150.000 το μήνα από του πλούσιου, αφού θα κλείνουν αυτόματα και για να πηγαίνουν όπω γίνεται λέει τώρα στην Καραϊδική, με σύνθημα τα νησιά που δεν τα χτυπάνε οι Ιη. Αυτή ήταν η πρόταση του πρώην δημάρχου τη Καλύμνου. Να κλείνουν τα σύνορα, να πηγαίνουν μόνο οι πλούσιοι, να το για να μην παθαίνουν οι Fobero? Fobero, tromero, para polioreo Fobero? Όλοι μαζί είμαστε 60% Το Σεπτέμβριο πάει σε εκλογέ ο Μητσοτάκη. Κατάλαβε, ο καθένα θα αναλάβει τι ευθύνε του. Ε, με <γ live> ένα μαλάκι που μπλέξαμε <γ live> κάθε τρει και λίγο. Μην κάνουμε ένα καλοκαίρι τη προκοπή. Καλά κάνει ο Μητσοτάκη και καλά ξηγέται. Εμεί που είμαστε 60% τι κάνουμε. Για <live> <γ live> πες μου την απάντηση, τι κάνουμε. Ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όρσε <γ live> μαλάκι Εγώ, εγώ, κοίταξε να δει. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω γιατί έχουμε το 32%. Τι να ψηφίσω, το 5,3% Είναι ο κάμπουρα Του, αγόρι μου, αλλά όλοι μαζί είμαστε 60%! Όλοι είμαστε μαζί, που είμαστε 60%? Γιατί αυτό το 32% που λε είναι όμοιο με το Μιτσοτάκι την πολιτική. Για πες ακριβώς που είμαστε 60%! Προφανώς... Όχι, δεν θέλω να σε ταράξω. Απλά έτσι λέω κατηρητορικά που και που. Με έχει χτυπήσει και εμένα η απομόνωση και η κλεισούρα. Άιστο διάλο.